25η Μαρτίου. Είναι διπλή γιορτή. Εθνική και θρησκευτική. Η μεγαλύτερη εθνική γιορτή των Ελλήνων. Η ημέρα της εθνικής ανεξαρτησίας του ελληνικού έθνους. Στις 25 του Μάρτη του 1821, ξέσπασε η ελληνική επανάσταση ενάντια στους Τούρκους κατακτητές με το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος». Κορυφές εκδηλώσεις είναι η παρέλαση των μαθητών και των φοιτητών μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη στην Αθήνα, την παραμονή της επετείου και η στρατιωτική παρέλαση στον ίδιο χώρο στις 25 Μαρτίου ανήμερα. Την ίδια μέρα η Εκκλησία γιορτάζει τον επαγγελισμό της Θεοτόκου.